και κάτι. αυτό το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή που ενημερώνει τους πάντες στέλνει το μήνυμα και τα λοιπά τι έλεγε ο Σούντσου για να τελειώσουμε με αυτό οι πυρικισμένοι ηγέτες νικούν τον εχθρό χωρίς να πολεμήσουν Είναι η Σοφία Βούλτεψη μας θυμίζει τι έλεγε ο εγώ κάνω εικόνα τον Κυριάκο πρικισμένο. Μα γι' αυτό. Έτσι τον ναι. έχει η Σοφία στο μυαλό τη. Έτσι... Το μαλλίκο είναι. Πριν κρυκισμένε, πρικισμένε. πρικισμένε. Ε, έτσι λέει η Σοφία Βούλτεψι. Να βάλουμε τα, παρο... τα κερασάκια, α πούμε τα κερασάκια. Μα παρομοιάζει τον Κυριάκο Μητσουτάκιο σε ένα πρικισμένο ηγέτη. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Υπάρχει κάποιο που διαφωνεί. όχι. Σύμφωνα με, με την πολυστόλμη και αυτό που έχουμε νιώσει. Ναι. Πριν κυρισμένο τον λε. Και μόλι ένα χρόνο και κάτι μήνε. Με την ύφεση βγήκαν κάτι στη σκηνή. είναι πρικισμένο από την αρχή, δεν είσαι Ναι, όχι, όχι πάντε, το... ναι, ναι. Τρίχρονο. Μα είναι πάντα. είναι πρικισμένο ηγέτη και φαίνεται σε όλα. Βγήκαν και κάτι στοιχεία, είναι η είδηση τη τελευταία ώρα. Πόσο την έχει. Η ύφεση, όχι, πώ την έχουμε όλοι. Η ύφεση 15, το, δεύτερο δεύτερο δεύτερο τρίμηνο, δεύτερο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο 15,2. Είναι καλό μέγεθο. Για ύφεση? Για πρικισμένο. Ναι, για πρικισμένο. Εξακολουθεί σε την κατάσταση, Είναι στα φόρτα ή είναι στο καθημερινό. Το 15 δεν ξέρω αν είναι καλό μέγεθο. Προκατούριμα ή μετακατούριμα. Δεν ξέρω αν είναι καλό μέγεθο. Α με είναι πολύ καλό. Ε, λέγονται διάφορα στην αγορά, δεν ξέρω, εξαρτάται, αλλά ας φύγουμε από αυτό Είναι browser στις... ή shower. Δεν ξέρω τι ακριβώς Πρέπει είναι Πρέπει να μας πει yeah. η Σοφία βούλτευση να τοποθετηθεί Εγώ μιλάω για την ύφεση τόση ώρα Εγώ για την βούλτευση Οκ, λοιπόν, Λέμε. η ύφεση η Κοίτα, οι δύο συζητήσεις οι ενώνονται ναι, ναι, ναι, Γιατί ναι. η ύφεση, τα 15,2 της ύφέσεως είναι υπέρα αρκετά για τέτοια πράγματα. όποτε Οπότε... είχη ότι θα καταλήξουμε στα κολόχαρτα της βούλητευσης. <laughs> με 15 δεν το κότω τόσο ύφεση. Δεν τα, δεν τα ζήσαμε όλα αυτά με ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ζήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, πιο λογικό Εκεί είναι. Εκεί θα αναγκαστούμε. Αλλά, ναι. Εκεί θα φτάσουμε. Εκεί θα φτάσουμε, στα κολόγια Έτσι λοιπόν η Σοφία βούλτευσε και σα καλωσορίζουμε στην πρώτη εκπομπή τη Πέμπτη τη Νέα Σεζόν. τη Ελληνοφρενεία. Η οποία ξεκίνησε από προχτέ και σιγά σιγά μαζί με το πρόγραμμα εδώ του Σταθμού Στρών. Γιατί ξεκίνησε από χθε. Και προχωράει <σχ> η Σεζόν. πόσε μέρε Πέμπτη Πόσο θα ζήσουμε. Φτινά, αυτά θα λε την παράσταση. Την Όχι, άλλη δεν φτινά, Πέμπτη. Όχι, Τόσο στην άστια. Λέω εδώ τα πρόχειρα, κάτω την οπώνη. Κάτσε πρέπει εκεί γιατί πρέπει να πληρώσουμε, να ακούσουμε τα, τα καλά δηλαδή. Στο τσάμπα αυτά που σου λέω εδώ. Μα τι είναι αυτό, υποτιμά το λυπάμαι, τη νοημοσύνη. Λυπάμαι. Τη δικιά σου δεν σιγά σου νοημοσύνη. Σωστό και αυτό, και εγώ συμφωνώ. Mm. Αλλά δεν είναι σωστό, σωστή εμπορική κίνηση αυτό. Όχι, για τον κόσμο δεν ισχύει. Πρέπει να λε ε, τα αστεία τη πρώτη γραμμή. Ah, ε, δεν μπορώ <laughs> να φτιάξω. Πε με έναν τρόπο. Ένα, ένα, ένα πε Το νούμερο, που ένα, το νούμερο που, ένα. Που, ένα, που θα πει την άλλη πέμπτη. Κυρανάκι. Α, εντάξει, δε, κυρανάκι. Δεν είναι δε, από μόνο του. Είναι αστείο. Το δομημένο βιογραφικό. Ναι, σήκωσε το δομημένο βιογραφικό. Μπράβο, είναι ένα πολύ Έκανε προτάσει για το πώ θα είναι δομημένα τα βιογραφικά των. Για το δικό του το, το δικό του, αν το δει. Έχει δουλέψει. Πιο αδόητο. Όχι. Α. Γνωρίστηκε στην κατάλληλη στιγμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, νόμιζε κατάληψη τα λέει. Όχι. Στην κατάλληλη ναι. στιγμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που έλεγε, μην πηγαίνετε στα πολιτικά γραφεία. Έτσι είπε προχθέ. Ψάξτε στο Google να βρείτε δουλειά. Ξέρει τι δουλειέ του Google, ε. τι ωραίες δουλειές είναι. Ά, να βρει δουλειά, Ναι, ο... ασφάλιση, όλα αυτά. Τύχη, βουνό. Λεφτά. Λεφτά, ρεφτά. Κυρίω λεφτά. Τι θες να κάνεις Έχω το μικρόφωνο ανάποδα. Εγκατέλειψε ο. Αυτό εγώ τώρα, ε. Ο Ιχολύπτη στην mm. θέση. Mm. Λοιπόν, ήταν το μικρόφωνο στραβά. Σήμερα είναι. Είναι στραβομπή. Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά. Αφού τελειώσαμε με τον πρικισμένο, πάμε στον άλλο πρικισμένο. 3 Σεπτέμβρη είναι σήμερα. Χρόνια πολλά, Γιορτάζουν στην Κουμουντούρ, είδα. Στην Κουμουντούρ γιορτάζουν, στο Σκαρλαούτρικου που γιορτάζουν. Νομίζω γιορτάζει όλη η Ελλάδα γιατί Πασόκ είναι μια ιδέα. Το Πασόκ είναι τα μια ιδέα. Σε κάποια γραφεία τη υποκράτου υπάρχει κάτι, τα έχουν ξενικιάσει. Όχι, όχι, όχι, ξενικιάστηκαν. ξενικιάστηκαν δε, Όσο ξενικιάστηκαν. ήταν ο Γιώργο μόνο πρόεδρο. Μετά ξενικιάστηκαν και δεν πρόλαβε να φτιάξει και το γυμναστήριο που ήθελε πάνω στον όροφο. Δεν είχε γίνει. Όχι, δεν πρόλαβε. Αφού είχαμε πάρει εμεί για κάτι όργανα να πάρουμε. είχαμε πάρει, πάρουμε. αλλά δεν το βάλαμε. Μόνο εμεί τα πήγαμε τα όργανα. Ο Γιώργο έγινε πρόεδρο το 4. Ε, αν θυμάμαι, ναι. Αρχή του 4 ήταν. Ε, ανέλαβε την πρωθυπουργία το 9. φαινόταν ότι η χώρα πάει στα βράχια, μνημόνια και τέτοια. Και αυτό έφτιαχνε γραφή με γυμναστήρια. Ο του ήταν εκεί. Και βέβαια 43% ο ελληνικό λαό. Τι, εσύ, τι εσύ, να γλιτώ στο ΦΠΑ, Τι Τι να στο Κάτι να, κάνει, να βουλιάζαμε, έξοδα. βουλιάζαμε. και αυτό και το χαβά του, να μην το αν θυμάσαι καλά, ήταν 10 μονάδε συν από την Νέα Δημοκρατία που ήταν τότε δεύτερη. Το θυμάμαι, δεν Δεν ε, είναι ο Έλληνα λαό που έλεγε ο Γιώργος Ο το αυτό. Ο ο Ο τι κριτήρια είχε. Ενώ ο Σημίρης βουλιάζαμε... έλεγε ο ελληνικός Λαόνος ο... Του... του Λαόνου ναι, Λαόνος είναι Σωστά δεν το είπε κανείς από τους Όχι, δύο δεν 40 ο ένας, δεν το 40 ο άλλος. Τα ποσοστά φεύγανε Λοιπόν σήμερα γιορτάζει το Πασόκ <laughs> <6, laughs> Τα 40 <laughs> το του Πασόκ Σαμπιρετός Γιορτάζει το Πασόκ Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον ήλιο της δημοκρατίας, τον ήλιο της αξιοπρέπειας. Ο ήλιο ο πράσινος, ο ήλιος πάντα θέλει οδηγεί. Σηκώνουμε τα μανίκια για να σηκώσουμε ψηλά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα με τελή, σοσιαλιστική. Βεβαίως και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό. Ελάντε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Πασόρτα! Βεωδόρα Τσάκρι! τα να μας ταφούν εμπόδιοι μα αυτοί μας την πορεία, το δίδιο μας φορειά! Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοπείτε. Μαζί, μαζί! θα προχωρήσουμε ΝΑΤΑ! Μαζί! Αφή. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας! Εδώ μόλι ε, διαπράξαμε μια αβάντα προ το τον ΣΥΡΙΖΑ. Αβάντα. Τον κάναμε, ναι, να το, να, να το ακούν οι Σίριζα. Τον κάναμε συνέχεια του Πασόκ. Αχ, ο Από το σπίτι σκέφτομαι και όλου αυτού τώρα που κάθονται στα γραφεία τη Κουμουντούρου και χτυπάνε και το πόδι. Μια πενταριά άτομα. Ναι, ναι, χτυπάνε ναι. το πόδι. Ό,τι. Στον στο ρυθμό του Λοίζου. Mm, Σιγά-σιγά. Αυτό δεν ήταν Λοΐζος. Όχι, δεν Θα παίξουμε και τον Λοίζο στη ε, κάνουμε βάντα στο ΣΥΡΙΖΑ Το θεωρούμε συνέχεια και το Τζίπρα Συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου Βάζουμε το Τζίπρα δίπλα από το μέγεθος Ανδρέα Παπανδρέου Φω, Να τα ακούν οι ΣΥΡΙΖΑ όχι, όχι. Θα σου πω γιατί γίνεται αυτό. Εγώ δεν έχω καμία εκτίμηση στον Ανδρέα Παπανδρέου, σαν πολιτικό. Αυτό που όλοι τον θεωρούν πολύ μεγάλο, τίποτα απολύτω. τα πράγματα. Ένα κρέας. λαϊκιστή, μην πω. Και δηλαδή, ναι, δεν πει, φάγαμε κρέα. Ναι, δηλαδή, κρέα φάγαμε και. Τέλο πάντων. Το δεν κριτήριο εξετάζον. είναι τι, τι τρώνε. Δεν εξετάζει τι φάγανε αυτοί όταν φάγανε ναι, ναι, ναι, κρέα. Ναι. Έφαγε σαν μπιφτέκι εσύ και φάγανε αυτοί 800 στρέμματα αγελάδε. Πέρα από αυτό όμω δεν έκανε και αυτά που πρέπει. Και εν πάση περιπτώσει, ένα λαϊκιστή μέγιστο ήταν πολιτικό απαταιών. Αυτό υπάρχει πάει στο πάει λεξικό. το λεξικό αυτό υπάρχει. Οπότε ο, όποιο συγκερασμός και σύγκριση δεν ε, μειώνει κανένα το μέγεθο. Αυτή η μανία σου να χαϊδέει τα αυτιά του δεξιού ακροατήριου <laughs> λέγοντα ότι. Όπω ήταν λαϊκιστή κάποιο. Μάλιστα. Κάποιο αντίπαλο. Όχι κάποιο. <laughs> Όταν λέμε κάτι κακό για τον αντίπαλο, σημαίνει δεξί, ότι λέμε για το. τα! Θα λένε οι τώρα. Μπράβο! Τι, Τι σημασία έχει να λέει κάποιο. Άρα, ο Καραμαλή, ο Κωνσταντίνο ήταν κάτι άλλο. Απόδειξη τη απάτηση του Ανδρέα. Παπα... Θα μείνουμε λίγο στο Πασόκ, γιατί δεν είναι θέμα το Πασόκ του Ανδρέα, το Πασόκ τη Φόφη, το Πασόκ Όσο, του Γιώργου. Α πούμε 20 χρόνια κάνουμε αφιέρωμα κάθε χρόνο. Ναι, μα είναι αξίζει, γιατί είναι μια ιδέα. Καταρχήν ότι η Πασόκ είναι. Θα κάνουμε ίδια αφιέρωμα και 4 Οκτώβρι 5 ποτέ. 4 Οκτωβρι θα είναι Δημοκρατία Παγκόσμια μέρα τον ζώων. Ναι, βεβαίω θα κάνουμε. <χει> Πάντα κάνουμε. Αυτοί. Τι, δεν κάνουμε. Αντίστοιχο. Θα δούμε το Πασόκ. Μην και... να γέρνει. Δεν είμαστε όλοι Πασόκ. Δεν ήσουν εσύ Πασόκ. Κάποιο δεν είσαι. Και να σου ανδρέψει μόλι. Ναι, αλλά τότε. Τότε. Τότε. <χει> για πες... Τότε ήταν αλλιώ τα πράγματα. Δεν Λοιπόν, απόδειξη του μεγέθου τη απάτη του Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτό που ακολουθεί. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα. Για να ανήκει στου Έλληνε λαέ τη Θεσσαλία. Δεν αρκεί. Να φύγει η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και θα φύγει Δεν αρκεί να φύγουν οι Αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα Και θα φύγουν λαέ της Θεσσαλίας Ομιλία, προεκλογική. Ε, Πριν και το μετά, όπω ξέρουμε, φύγανε οι βάσει. Φύγανε οι βάσει, Όλε. Οι Αμερικάνοι φύγανε, βά... τα Α, πάντα, όλα, όλα. Αβάσιμοι. Το μόνο που έφυγε από όλα αυτά είναι το συγκεκριμένο σύνθημα και το αίτημα από τα μυαλά των Πασόκων μου φώναζαν από κάτω. Γιατί αυτό εξυπηρετούν αυτά τα κόμματα. Και όλου του κόσμου. Να παίρνουν την όποια ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου, που είναι κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε, μετά τη Χούντα κτλ., και, και να το κάνουν βούτυρο. Είναι νομίζω η πρώτη εισαγωγή παπάντζα στην ελληνική πολιτική ιστορία Όχι, με τέτοιο, τέτοιο τρόπο. Πάντα υπήρχε, απλά να με τέτοιο τρόπο. Με τέτοιο, με τέτοιο τρόπο? Τέτοιο με τέτοιο τέτοιο τρόπο. Ναι. Τόσο μα, δηλαδή θα το, φύγουν τόσο οι βάσει. Δεν προκάνεται, φεύγουν ναι. οι βάσει. Ο Θόδωρο Πάγκαλο ε, εκμυστηρεύτηκε πολλά χρόνια μετά πριν. Καμιά Συγγνώμη από το κοινό. Εξ, εντάξει, τι να κάνουμε. Με Πριν 10 χρόνια περιέγραψε μια συνομιλία που είχε με τον Ανδρέα. Σε ένα βιβλιαράκι που ετοιμάζω, αναμνήσιο και θα ονομάζεται στην Ευρώπη με τον Ανδρέα. Περιγράφω πως ο Παπανδρέου μου είχε πει όταν τον ερώτησα τι θα γίνει, γιατί ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών των Ευρω... mm. Ευρωπαϊκό τομέα, ενώ ίσχυε ακόμα αυτή η γραμμή μας, έξω από τον Άτο και την ΕΟΚ δηλαδή, αυτή ήταν η θέση μας. Και όταν το ερώτησα τι πολιτικής θα κάνω, του λέω τώρα, γιατί εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Αλλά εσείς έχετε πει έτσι και ο κόσμος μας ψήφισε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Μου είπε Παπανδρό, δεν πιστεύει ότι θα σου φύγει να πιστεύουν πραγματικά ότι θα φύγουμε από τον Άτομο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. <μιου> δεν και δεν θέλω να αυτό είναι μάθημα πολιτικού κινησμού. <μιου> αλλά πα πα πα είναι μια υπέροχη πολιτική σκέψη. <μιου> Ποιο υπέροχη <μιου> δεν υπάρχει. Η απάτη, η απάτη κανονικά. Το ψέμα είναι τα off the record. Τα λένε Ναι, για τα off the record. Βλέποντα κάποιον στην εξέδρα, ξέρουμε τι είναι το off the record. Πια καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω. Τότε έγινε όλο αυτό με το Πασόκ, έγινε ο του κόσμου, πώς ξεκίνησε ο λαός, πώς πήγε και πώς άρχισε μετά να θεωρεί το Πασόκ και να σκέφτεται για τα πράγματα που τον αφορούν. Λέγαμε τελειώσαμε εκεί. Αν δεν τελειώσαμε Κοίταξαν, ήρθανε ή, μετά και άλλα ή, Πασόκ. Ήθελε και μια ομαλή μετάβαση από τη δεξιά. Τι να έκανε. Άλλο αυτό απαντά σε άλλο ερώτημα. Λιώ, σε άλλο πένindo, θέμα Elliot, είναι servi. αυτό. Όπω φτιάχνετε ε, κάποιες παπάτσε να πει για να πιάσει και ένα πιο δεξιόκινο πιο για να βγει κυβέρνηση από Σωστό επειδή μετά ήθαν και άλλες παπάντε. Και από ό,τι βλέπω θα έρθουν και Κι δεν τέλειο δρόμο. Και δεν κατηγορώ αυτούς που λένε τις δουλειά κάνουν λέει εδώ ο πολυχήμα κοροϊδεύουν στα είναι είναι που δεν είναι πυρετό, αλλά καταντάει πυρετό. Είτε αυτό είναι κόμμα, είτε είναι big brother, είτε survivor, το οτιδήποτε. Καλά, α μην είμαστε στο κόμμα λογικές. τώρα. Το big brother δεν στοιχίζει και τίποτα. Βλέπει, ψηφίζει, να φύγει ο τάδε. Θέλω να πω, δεν είναι. Όχι, δε στοιχίζει. Όχι, δεν ε, στοιχίζει. Στοιχίζει. στοιχίζει. Συνδυσιακά στοιχίζει. δεν είναι στην ίδια μοίρα και κατηγορία με τον άλλον που επιλέγει μετά, να κλείσουμε αυτή την ενότητα Εναι, με, το, με τον με τον ήλιο ο, ο, ο μα Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών για μια Ελλάδα Ρεύτερη, σοσιαλιστική Συντρόφιτες και σύντροφοι Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε Λάντε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι Να πάνε μπροστά Να ψηφίζω πασόκ και τα ρυπάς Πασόκ, πασόκ, πασόκ, πασόκ, πασόκ Για να σταθούν εγώ δύο σ' αυτή μας την πορεία, μας φοβιά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πυρωμένες ρομπές, πυρωμένα σπαθιά. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Ο λαός των Ελλήνων πήρα από Την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξη Δεν θα πείσει ποτέ η σλαμβονά του κρατού. Απονοίτος! Λαϊκή κυριαρχία, τεχνική ανεξαρτησία, όλοι όλοι ζητούν. Είμαστε ασουσιαριστές και δημοκράτος. Ελπίζω συμφωνείτε. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ, μεγάλε. Έτσι λοιπόν, Πασόκ. Α, Πασόκ, Πασόκ Πασό... και Πάσης Ελλάδος. Όλοι Πασόκ είμαστε, έχουμε περάσει από εκεί, μας έχει σημαδέψει και εμάς που ήμασταν η επόμενη γενιά της αλλαγής, να ξέρεις. Έτσι λεγόμασταν τότε. Μπράβο. Το 81, τα θυμάμαι, πανηγύρια στου δρόμου. Ε, Ελπίδε, Σχεδόν Ότι θα αλλάξουν όλα. Τι? Σχεδόν συγκινούμαστε ε, Φουσογωμάριο Βόντι που μας είδε συγκινεί σε Παναγιώτη Συγκινεί το Παναγιώτη Ήγες και λίγο στο δρόμο το 81 Είχα βγει και εγώ στο Τι δρόμο έκανες? το 81 Πανηγυρίζαμε με πράσινε σημαίες mm. Πανηγυρίζαμε Τι θέσα κάναμε Έφευγε ε, η δεξιά. Καλά, καλά. Ε, Βάζαμε τη δεξιά στο χρονοτούλα που καλά, και Όπω ξέρουμε, δεν ξανάρθε ποτέ η δεξιά από τότε. Έτσι υπάρξει σε καρότσα αγροτικού στο αυτό πίσω μέρος τη να... Αυτό ακριβώς. Οικοδομικού. Οικοδομικό, αυτό αυτό, αυτό ακριβώ κάναμε Α, τότε. Ναι. Επειδή ναι. ήμουν ένα μικρό παιδί. Ε, σε τα καρότσα, γιατί ήσουν σε καρότσα αγροτικού. Είχα υπάρξει και εγώ. <laughs> Πασόκο. Μετά το μετσοτάκι. Όχι, Πασόκο. Α στο μετά, όταν μεγάλωσα με τη Δήμητρα. Το 1993. Τι, θυ, τι θυμάται το αυριανό Θηματέα. Τι, τι, τι θυμάται αυτό. Όχι, δεν Τη Δήμητρα είπαμε. Τι τραϊός, είπα, ενώ στην βομπενια. εποχή η Δήμητρα. Στο βρώμικο. Στο βρώμικο. Ήσουν πασχόκο. <laughs> δεν ήμουν πασόκο. Πόσο ήσουνα... χρόνο ήσουν τότε. Δεν τη δε θυμάμαι. Ήμουν επηρεασμένο τη εποχή. <laughs> Ο Οπαδό. Με πηγαίνανε. Τι να κάνω. Και πήγαινε. Τούρ. Επήγαινε. Στην Εδιψό. Κράτακα τη σημαία. Την κράταγε ψηλά. Την κράτακα. Μπράβο όπω το Σε τιμάει. Όχι θα κράταγα κοντόξιλα από τότε και μαυροκράνο. Μάλιστα. ωρα λοιπόν. Κλείσαμε το θέμα Πασόκ. Ε, λέει εδώ ένα ακροατή εκπαιδευτικό καλησπέρα. Είμαι εκπαιδευτικό. Θέλω να ενημερώσω ότι εγώ και άλλοι 10.000 συνάδελφοι θα είναι άνεργοι από φέτο και για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο λόγο? Η μη καταβολή παραβόλου 3 ευρώ. Λόγω τη λειτουργία του τάξη και του του ΑΣΕΠ. Μπορείτε να το αναδείξετε, ευχαριστώ πολύ. Ένα πιστό ακροατή, σα το ξέρω κι εγώ το θέμα. Έγινε ένα μπλοκάρισμα εκεί στο τάξη και έχουν μείνει εκτό 10.000. Το ah, έχω φορές και φορές. από άλλους καθηγητές δηλαδή και, και, και θέσεις... μείναν όλοι, Πε... δεν ξέρω τι θα κάνει με τις Στα θέσεις Στα σχολεία δηλαδή συγκεκριμένα τι θα γίνει και κανένα κενό. Οι καινούργοι που, θα, οι καινούργοι που θα, πώς το λένε, θα προσλάμβανε για να ενισχύσει την παιδεία και να μοιράσει τα τμήματα κατά μέσο όρο. Αφού έτυχε η στραβή με το παραβολό. Και τι, τι θα, θα κάνανε. Όχι, θα ανεβαίνει ένα παιδάκι κάθε φορά ο ψυολόγο να κάνει το μάθημα. Δεν θέλει πολλού καθηγητέ, το έχει πει ο Μαγιορκίνη. Ναι, Μεταδίδουν κοντινό οι καθηγητέ. Ναι, Καθηγητέ δεν χρειάζεται. Λίγα και καλά, όχι λίγα, 25 παιδιά με ένα καλά. Στο καθηγητήριο πώ το κάνανε. Ένα είναι για όλου. Δεν μπορεί να τους έχει ένα ελέξαν, για κάθε τμήμα. Του ελέγξαν εκεί πέρα. Ένα για κάθε τμήμα, έναν Big Brother εννοώ. Ah. Να είναι ο Big Brother ah, και ah, ναι. να είναι από το... τηλεοικανική κατάρτιση. Δεν είναι ιδέε. Μπορεί ναι. να εφαρμοστεί. Σκόιλ ελικίκου, σε όλα τα σκόιλ. <laughs> σκόιλ <laughs> ελικίκου Big Brother. Ε, ο Ερντογάν τι κάνει, έχει υπόψη σου σε τι φάση βρίσκεται. Όχι ε, ιδεολογή, ε, όχι μόνο. Ε, Καλουλάει ε, την περιοχή. Είναι απομονωμένο, ε, νιώθει. Ε, τον έχει απομονωμένος η κυβέρνηση. Εδώ τον τον αναγκάσαμε να προσκυνήσει το μεγαλύτερο ναό της Ορθοδοξίας. μέσα Μέν, στην ναι, Ορθοδοξία. Ναι, ναι, το. τον έχουμε, τον έχουμε Μεσήρι, ε, α, Βγάζει αυτό να κάνει έρευνε και δεν μπορεί, Κάνουμε φασαρία δίπλα. Πάμε Δεν τι σκοινιά, εκεί θέμα. Και οι μιλούες; Οι μηχανές είναι πιο παστιές από τις oh, γρήγορε. Αυτό σού είχα αυτό το είναι διαवलं. Το... Λέμε... Σανά κάνει ένα μόνιμο παραγάδιο άλλο εκεί, σαν να ήταν επιροφανή. Μα το ρολόι, ρολόι, στο, δο... ρολόι εκεί. στο δωμάτιο με τους δίκτες, τακ τακ, oh, ο, δεν υπάρχει oh, χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κάνουμε εμείς στο Ερντογκάν τώρα. Ε, ηλεκτρονικά έχει ε; Ε; Ηλεκτρονικά ρολόγια έχει. Ναι, ναι, το Αν και αλλά όλα οι αλλά το το, το λύνουμε αλλιώ. Όχι να γυρίσουμε όχι, το στο ναι, ναι, Να μην το καταλάβουμε. Να μην το καταλάβουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ό, δεν είναι τόσο προχώ σαν εσένα. Όχι, είναι βίντεο. Τη ε, μεταμοντέρνα εποχή και τη μεταεπιθεώρηση. Εμεί είμαστε το δεύτερο πασό, αγάπη μου. <laughs> Μάλιστα. <laughs> ωραία. Συγχαρητήρια. <laughs> διπλά συγχαρητήρια. Yeah. Ο Ερντογκάν είναι απομονωμένο. Το λέμε εμεί, αλλά αν συμφωνεί και κάποιο μαζί μα. Δηλαδή, ο Ερντογκάν βρίσκεται με έναν πολύ απλωμένο τραχανά, για να το πω λαϊκά, σε ολόκληρη την περιοχή. Ε, δημιουργεί λοιπόν εντάσεις σε όλα τα επίπεδα. Εντάσεις με τους Αμερικάνους, με τους ε, πυράμπλους που αγοράζει. Εντάσεις με τους Ρώσους, διότι είναι αδύνατο να συμφωνήσει στη Συρία με την ρωσική πολιτική. Εντάσεις με τον Αραβικό κόσμο και βεβαίως εντάσεις με την Ευρώπη. Είναι απομονωμένος ο Ερτογκάν στη φάση αυτή. Είναι απομονωμένος ο Ερτογκάν στη φάση αυτή. Τα είπε χτε το μεσημέρι κυρία Μπακογιάννη στον Ευαγελάτο. Είχε βγει και έλεγε αυτό: ότι είναι απομονωμένο ο Ερντογάν. Τι κατάντια. Πριν δέκα, πιά πολλέ. Να λέει τώρα για τραχανά. Με <laughs> <Α, το> σοκολατάκια. Φτάσαμε <laughs> έχει... στον τραχανά. Το είχε ακούσει νομίζω σε αυτήν. Oh. Καλά να έχει φάει, δεν παίζει. Καλά Αν... λέει για τον Ερντογάν ότι είναι απομονωμένο και κόλλησε τον τραχανά έλεο. Δεν μπορώ να ακούω τώρα να λέει τραχανά. Δεν ταιριάζει στο στυλ. Δεν ξέρω. λίγο το περίγχο. Με παρέμβαση ποτέ. Όχι, προφανώ. Το ξεπέρασες. Παμπαρακ. Ωραία. Είπε χτες λοιπόν η Ντόρα ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Πριν 10 μέρε βγαίνει άλλο κανάλι. Μήπω τελικά έχουμε κάνει και εμείς κάποια λάση Εγώ όλα τα ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Ναι. Ε, ποτέ. Η ποτέ. Η δεν είπα για εσάς. Είπα για θεωρώ ότι οι άνθρωποι που το ισχυριστήκανε το λένε το... για λόγου εσωτερική κατανάλωσης. Mm -hmm. Τι άλλαξε, τι έγινε ξαφνικά. Το είπε για λόγου <laughs> Το, το κατανάλωση. Τελικά. Το καταλάβαμε, αλλά επειδή το είπε έτσι με πάθο. Ωστόσο, μόνο σου είπε ότι είπε πριν 10 μέρε ήταν ενδιαφέρουσα δεύτερη δήλωση. Ναι, δεν έχει αλλάξει Άρα, κάτι. Άρα, πριν ε... 10 μέρε, όντω δεν είχε πει ποτέ ότι είναι απομονωμένο. 10 μέρε μετά είπε. Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Η αιτιολόγηση του γιατί είναι απομονωμένο, όλα αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε χθε, και πριν 10 μέρε. Οπότε δεν αλλάζει, λογικό είναι, είναι μια δουλειά η οποία είναι δύσκολη πάντα Ή τώρα δεν κρατάει τα εγγόνια τη κάτω και βλέπουν και στα κανάλια Γιατί όχι ωραία, είναι, έχει ωραίο λόγο Έχει ωραίο λόγο Είναι να το μάθεις, συγκροτημένος ναι, ναι, ναι. λόγος της νέας δημοκρατίας Δεν μεγαλώσουν οι επόμενοις πρωθυπουργούς τώρα Βγαίνουν και άλλοι που δεν ξέρουν να μιλήσουν Βγαίνει τώρα, τακ τακ τακ, τακ τα καθαρίζει τα πράγματα Όπου ναι. χρειαστεί Μάλιστα. Λοιπόν, και Ναι, αυτό το περίμενα. Αυτό ακριβώ. Όλοι το... το περιμέναμε. Ναι, ναι, ναι, ναι ξέρω. Καλαμούκι λέει ακριβώ τα ίδια έλεγε ο Μητσοτάκη για τον Ανδρέα. Άλλωστε, περισώσκευα η οικογένεια. Πάντα πήγαιναν πλάτη-πλάτη. Πέσταρε, κάτι πλάτη. Δεν ήθελα να Πέστα, το πω. Δεν εσύ. ήθελα γιατί θα φτάναμε στο ρόλεξ του κουτσούμπα. Μπράβο. <laughs> <laughs> δεν ήθελα. Σήμερα, μια που πει κουτσούμπα. <laughs> η κόρη τη <laughs> Παπαρίγα έχει αποφιτήσει, είναι ακόμα φιπνίσμα. Μια κύκριά. που είπε κουτσούμπα σήμερα. Επειδή το έπαιζε, εγώ δεν είχα πρόθεση. Ναι, ναι, τι έχει στην Λιούπολη ο Κουτσούμπα ή θα μοιάζει βιβλία ή να κερδίζει. Κάτσε και κάτσι, κάτσι, θέλω να είμαι ακριβή. Ναι, δεν ναι. Έχεις στην έχει στην Λιούπολη. Έχει στο Άλσο Σεγάλεο, στον Παρουτάδικο, 7,5 ώρα. Δεν είναι αυτά που ζούμε. Ναι. Αλλά υπάρχει και αυτή η θα βιβλια η να κερδιζει κατσε και είναι και πολύ ωραία. Δεν εχει στην λιουπολη εχει στο αλσο σεγαλεο στον παρουταδικο 75 ωρα δεν ειναι που ζουμε αλλα υπαρχει και αυτη η αθηνα και και πολυ ωραια δεν λεγεται ο Γάλλο, Το Παρουτάδικο. Έτσι λέγεσαι. Ακριβώ μα τον Παρουτάδικο. Κάποτε. Πού θα πάνε, κομμουνιστέ ε, άνθρωποι. Παρουσιάζει ο Δημήτρη Κουτσούμπα το πρόγραμμα για την υγεία οι θέση για την υγεία και μάλιστα με τίτλο ε, ο αγώνας για τη ζωή και την υγεία του λαού δεν μπορεί να περιμένει. Με όλα αυτά με αφορμή την πανδημία με όλα αυτά που γίνονται έχει ομιλία λοιπόν 7.30 ώρα στον παρουτάδικο, άλσο σε γάλα. Μα δεν καταλαβαίνω, αφού η κυβέρνηση έχει ενισχύσει την υγεία ναι, ναι, Στο δεύτερο ακριβώς, κύμα του κορονοϊού έχει, έχει ενισχυθεί πλήρω η υγεία Μα ναι, επειδή μεθ, πάνε να όλα γιαιτρή. καλά Επειδή πάνε όλα καλά στην πανδημία Επειδή είχαν ετοιμάσει και οι προηγούμενοι μεθ Και επειδή έχουν λυθεί τα θέματα της υγείας Και δεν σε πετάνε σαν, σαν σκυλί σε ένα ράντζο Γι' αυτό λοιπόν κάνει μια ομιλία Πετάγεται σαν τζιτσουτσουτσουκουτσουμπας τζι τζι τζι ναι, ναι, ναι. να προσθέσει και το δικό του Να πει τα δικά του Ότι ναι, αλλά θέλαμε κόκκινες στολές του Ναι είναι τέλεια. τέλεια Αντί να πει ότι είναι όλα λιμένα Ποια χώρα φοράει κόκκινε στολές του γιατρή Ενώ είναι όλα τέλεια λοιπόν στην υγεία Βγαίνουν εκεί α, α, α, α, ανυκανοποίητοι κομμουνιστέ Μίζεροι θα πει τώρα για την κρατική μέρημνα Θα πει για δημόσιο δεν θα το δώσω. Δικό του? Να ξέρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Στο έχω πληροφορίε στον Περισσό, κάτι φτιάχνουμε. Παλιά υπήρχε το κομμουνιστό, αν θυμάσαι. Ναι, ναι, για, για τα κουνούπια. Ε, το θα είχε το πει ακροατή. Ακροατή το είχε πει αυτό, ακροάτρια, κάποια το είχε Ο, πει. Εγώ το είχα πει. Εσύ προρατή, το έχει πει σε συνομιλία. Σήμερα λοιπόν είναι 3 του Σεπτέμβρη. Η 3 του Σεπτέμβρη το 1843 έγινε και κάτι άλλο στην Αθήνα. Ε, Όθωνα τότε, στο νέο παλάτι, αυτό που τώρα είναι Βουλή. Mm. Ήταν Όθωνα εκεί και Αμαλία, μεγάλε Και ήθελε. Ναι ε, και ήθελε σύνταγμα ο λαός και ξεκινάνε από το συνταγματάρχη Καλέργης ε, μαζί με άλλους με τη νύχτα και πάνε έξω από το παλάτι υπάρχει μάλιστα και ένα πίνακα που το αναπαριστά πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό δεν υπήρχε φρουρά τότε και φτάσανε πάνω ακριβώς στο παράθυρο και βγαίνει όθωνα στο παράθυρο τι mm. θέλετε και έγινε ένα διάλογος μεταξύ του Καλέργη, εκεί Των επαναστατών, να το πούμε έτσι, η 3η του Σεπτέμβρη και με δέχθηκε σύνταγμα τελικά όθονα. Αυτό το κουτσουρεμένο που με στο βάθο των χρόνων, επειδή γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια του χρόνου, άλλαζε, άλλαζε, άλλαζε, και ήταν ένα ωραίο προκάλημα για να νομίζει ο κόσμο ότι έχει δικαιώματα και δημοκρατία. Και να έχει και κάτι ωραίο να καταπατάει κάποιον. Κάτι ωραία, ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, και να το ερμηνεύει λάστιχο ανάλογα όπω θέλει. Έτσι λοιπόν συνέβη αυτό τότε, 3 ε, Σεπτέμβρη του 1843. Ε, τι είναι η 3η Σεπτεμβρίου, Σιγά! Οθό την 3 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε! Ως. Γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου, Τι έγινε στι 3 του Σεπτέμβριου Γιορτάζει κανένα Άγιος Όχι. Καμιά Αγία. Ούτε. Είναι θρησκευτική εορτή. Παράδειγμα ήταν θρησκευτική εορτή, Θα την ήξερε και από το σχολείο σου και από τη μαμά σου. Είναι τίποτα σαν εθνική εορτή. Όχι σαν. better oh, Καρονούν καρώνουν τα σπατιά. Κάνουν βούλοι συντάκτικοι και γράφουν το θέλημά τους στα χαρτιά και κόσμο θάλασσα πλατιά. Κάνουν βούλοι καρονούν τα σπατιά. Τρίς του Σεπτέμβρη, μάλλες, και παιδιά Στα παραθύρια βγείτε <συσο> και φορίτε <συσο> Τι φέρνουνε στο βασίλια, <συσο> βάθια γραμμένο στα χαρτιά Τρίς του Σεπτέμβρη, μάλλες, και παιδιά Εδώ είναι ο Φρένιας. Τις πέμπτης, τις πρώτες σεζόν. Καλώ ήρθατε. να έχετε γυρίσει όλοι ε, από την έχετε γυρίσει την Ναι, ναι. <σομίως> <σομίως> <σομίως> ε, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα. Αρχίσαν σιγά-σιγά, ο Ροβίσκο τα κατηκρούσαν σε εταιρείε. <σομίως> μπαίνει καραντίνα <σομίως> ο ένα, καραντίνα η άλλη. Θα ζήσουμε Έτσι και με αυτό. από εδώ και πέρα. Θέλει να μην πούμε τα γνωστά μέτρα και τα απόσταση, λίγο μάσκα. Αν και όλα αυτά είναι του Bill Gates. Δεν είναι εγώ τα ξέρω. Ε, τώρα εντάξει, Bill Gates, γιατί ο Σόρο. Αυτή η θερμομέτρηση με έναν δε. Στην παράσταση θα έχει θερμομέτρηση. Ναι. Αυτό που βαράνει το κεφάλαιο, εγώ δεν έρχομαι τότε. Όχι τέτοιο πράγμα. Αυτό όσοι περνάνε τσιπάκι με το κινητό. Θερμόμετρο κανονικό. Κανονικό νικοστρόμο. Το ινδραργυρο. Είναι μασχάλης κόλλος το Α, η μισή. στα Τρία ανάλογα καθένας, ναι. Α, ότι διαφορετικό. Ναι. Πρέπει να που πάρει <laughs> καν θερμό δεν βρήκα γιατί έχει <laughs> κλατάρια. Τα φάρμακια είναι τα μεγαλά. Για τα άλογα. Αυτά του φαρμακείου ναι. που είχαν απ' έξω. Άλλα, το ένα ναι. μέτρο που ήταν. Ε, εντάξει, τώρα ναι. ναι. Αυτή είναι ακριβία. Πίτσε, μπλερ, έχουμε εκεί. Είναι ακριβία σε <laughs> το... αυτά τα μέτρα. Μόνο τρέχουν πολύ καλά. Ε, αυτά, αυτά δεν είναι, είναι του λεπτού, αυτά είναι του πεντάλεπτού. Ε, όσο πάρει. όσο Είμαστε, ναι πάρει. Για την υγεία. Καλά, η υγεία πάνω απ' όλα. Θα δώσεις καμιά πρόσκληση. Θα δώσουμε προσκλήσει. Πότε, τώρα. Α, ναι, σε μια προεδρία. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 θα κερδίσουν από Μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Pizza's Bleh, χτυκιό Edition Την άλλη Πέμπτη. Την ε, άλλη Πέμπτη, 10 του μηνό. Ε, όπου να πούμε ότι όλα τα μέτρα εκεί τηρούνται. Ειδικά στη Ρεχνόπολη έχει τηρηθεί, είναι από τα, από, τα πιο, από τα πιο ασφαλή μέρη. Ε, οι καρέκλε είναι δεμένε κάτω, βιδωμένε, δεν ξέρω πώ έχουν κάνει, δεν μετακινούνται. Δεν λοιπόν, μπορούμε να σηκωθούμε. Όχι ο άνθρωπο, η καρέκλα. Ά, νόμιζα θα μα βιδώνεται και εμά. Όχι, είναι βιδωμένη η καρέκλα. Ε, τηρούνται οι αποστάσει, οι μάσκε. Με το λε έτσι, θα και πολιτικοί. Αφού είναι καρέκλα βιδωμένοι. Ναι, όχι, δεν είμαστε για αυτά, δεν είμαστε για τέτοια. Επίσης, πήραμε μια απόφαση χθε με τους ε, έτσι, συνεργάτες μου στην παραγωγή, ότι σε περίπτωση που ακυρώσει ε, το κράτος, τις συναυλίες, ναι. όλα κτλ, ε, θα επιστρέψουμε τα χρήματα σε όλους. Κάτι που δεν έχει γίνει σε άλλες συναυλίες, οπότε θα επιστρέψουμε... Τι κάνουν οι άλλοι Υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει ένα παράθυρο στο ένα παραθυράκι, ναι. ότι σου δίνει τη δυνατότητα να το χειριστεί ως βάουτσερ για μελλοντικό εισιτήριο. Ah, και ναι. θα μας οπότε δεν ναι, θα γυρίσουμε τα χρήματα πίσω, δεν Καλά, θα εντάξει. χρησιμοποιήσουμε το βάλιο, δεν θα κάνουμε χρήση του νόμου. Το αυτονόητο κάνατε, το φθονοί. Δεν το κάνει κανεί άλλο στα φωνή. Και, και τον Μπράβο, ah. ταυτόχρονα. Οπότε ελπίζουμε να μην κα, γίνει κρατήσει στην Ευρώπη. Ε, ε, ε, Α συλλήσουμε τι θα γίνει. Αρχήν θα το μάθετε όλοι οι δημοσίου στα βιβλιά και τα οποία τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, ισχύουν κανονικά όλα γίνονται καθημερινά ή συναβλήσει στην τεχνόπολη. Όταν κάνετε κρατήσει στο viva.gr στο από κοντά. Είναι λίγο με μεγαλύτερη ταλαιπωρία, οπότε προτιμήστε το ηλεκτρονικό όποιοι γίνεται. Μπορούμε να έρθουμε και να έχουμε στο τραπέζι μα εικόνα τη Παναγία, όπω ο Χαρδαλιά. Μάζι με ουίσκι, δεν πάει σκέτο. Ναι, όπω ο Χαρδαλιά, του ζαχαράτο. Ε, ουίσκι και Παναγία. Εντάξει, με ένα εικονάκι μικρό. Για να βάλει κατήλια, θα, θα, θα βάλει ηλεκτρικό, όπω αυτό που έρθει στον Γιώργο Πάντρο έχω τέτοιο. τέτοιο. Έχω, τέτοιο οπότε θα δούμε με αυτόν τον εξοπλισμό. Μικρή μην προκαλέσετε. Όχι. Εντάξει, δηλαδή κάτι τόσο όσο. Δηλαδή ναι. μέγεθο χαρδαλιά. Mm, τόσο τέχιο, Όσο. Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη, είναι σήμερα Άδε, το πρωί. Τι να κάνουμε. Με τι πάλι βγαίνει αυτή. Το κανονικό. Ε, Φτιαμένο. Πανδημιακό. Ποτέ πρόχειρο. ο καθένα. Ε, βγαίνει σήμερα το πρωί και είναι ο Δημήτρης Οικονόμου. Τον ξέρουμε όλοι στο Sky και έχουν τον Oxygen. Ο Οικονόμου είναι η ήδη, Όχι, ή ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη Οικονόμου είναι Άκου, έχουμε αλλαγέ. Ο δημοσιογράφο. Α κυρία Βούλτευση το έλεγε και ο κύριο Πλατανισιώτη, ο γιατρό, πριν από λίγο, ότι παραχαλαρώσαμε από ό,τι φαίνεται και τώρα αυτό πληρώνουμε σε ό,τι αφορά τον COVID. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εμβολία και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή το ζήτημα τη ατομική ευθύνη ήταν πολύ σημαντικό. Όλοι καταλαβαίναμε ότι στείνε, δεν μπορούμε. Όχι, δεν λέω ότι δηλαδή φθέ. η κυβέρνηση συνέχεια μα λέει: Εσεί κύριε, αφού εφαρμόσετε τα μέτρα. Έγινε, έγινε ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, στο καλοκαίρι. Τι λέει η Βούλτεμπε στον οικογό μου: Ότι Επειδή τη έκανε μια ερώτηση την αυτονόητη, ότι πάλι εμεί φταίμε. Το λένε όλοι. Καλά, όταν έχει να κάνει πέντε χρόνια αυτονόητη ερώτηση ο οικογό μου, όμω είναι λίγο περίεργο τα αυτιά. Λε τώρα μα βρει αγόρι πάνω που σε βάλανε στα ψηφοδέλτια. Δεν τον βάλανε, δεν είναι δημοσιογράφο. Είναι. Ναι, δεν ξέρω. Κάνει αυτού του αδέσπορου. Για το τώρα μιλάμε. Για το τώρα. Είναι δημοσιογράφο. Και επανέρχεται μετά η κουβέντα: γυρίζει, γυρίζει λίγο και ξαναλένε. Παναγία μου. <χει> λέω... Δεν δηλαδή, σα θέλετε να βλογούμε την λέω, κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω ότι δεν μπορεί. Μα, τώρα να λέω τα ίδια και τα ίδια. Δεν θέλω. Θέλω να χρησιμοποιήσω τον χρόνο μου για άλλο σκοπό. Ναι, Είναι δυνατόν να έχουμε ένα χωροφύλακα από δίπλα μα να μα λέει: Βάλει τη μάσκα, πάρ το χέρι σου, βάλει το πολύμανικο πλύντα χέρια. Αμέτρα, η κυβέρνηση. Αμέτρα. Ναι. Ο χωροφύλακα δεν πήγε στα εμπορικά κέντρα να πηγαίνει στι μάσκε. Η κυβέρνηση τη είπε: Προσέξτε, προσέξτε. Μαγιο Λοιπόν. Αυτά που λέει και τα δύο εδώ οικονομούν σωστά. Είναι δύο κριτικέ που δέχεται η κυβέρνηση. Αντί να το απαντήσει, του λέει ότι έγινε συρριζέο. Τι θα του πει, αλλιώ τον ήξερε. Ναι, δευτερόλεπτα. Ωραία, το περνάει στο σοκ. Ναι. Πρέπει να απαντήσει όμω και στην ερώτηση. Σιγά πήγε η βουλή τη για να απαντήσει. Για να τη χαϊδέψουν πηγή. <σχει> να συμφωνήσει <σχει> με δύο δημοσιογράφου, <σχει> <σχει> να τα πούν όλα καλά, να γίνει προπαγάνδα, φυλάκια. <σχει> <σχει> να <ξερά, παιδί> <σχει> να περάσουν στην Ιωάννα Μαλέσου και στην επόμενη εκπομπή. Και Big Brother το βράδυ. Το σπίτι του Big Brother και τα υπόλοιπα. Και περνάει ωραία η ζωή. Τι έλφια έχει εκεί. Στο σπίτι του Big Brother. Στο ε, τον ναι, ναι, ναι, μπορεί τον έμεινε. Μπορεί η παίχτευση. Δεν αποκλείται. Θα φανεί στην πορεία. Ε, ο Θεοδωρικάκος, τον ξέρουμε όλοι, είναι υπουργό εσωτερικών εκεί και όλα. στενό συνεργάτη του Κυριάκου, με παρελθόν. Ε, μιλάει για τον Μοσκόκρατο. Και ακούκαμε. πιο παλιό. Α ναι, ναι, ναι. μην θυμηθούμε τι ήταν, γιατί δεν. Α το να ναι, το θυμάται κανεί. Γραμματέα τη ΚΝΕ, αυτό <χει> εκεί, ήθελα να καταλήξω. Όλοι από εκεί πια. Ναι. Κρίντε έχει πάρει όλη κυβέρνηση ο Κυριάκο. Ναι, αυτό ακριβώ. Και ο Θεωδωρικάκου λοιπόν. Να, βγαίνει... η διαλογική ηγεμονία τη αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Αποδείχνει. Για πε τι Σε όλα αυτά που λε, έχει δίκιο, δεν το συζητώ. <laughs> Θεωδωρικάκου βγαίνει και μιλάει για το ελληνικό κράτο. Έχουμε όλη μια εικόνα για το ελληνικό κράτο, δεν το ξέρουμε. Κομμάτι, κομμάτι, στούντιο απ' έξω. Όχι, όχι, όχι αυτό είναι, δεν είναι ακριβώ κράτο. Ε, πέντε λεπτά να πα σε δημόσια υπηρεσία, καταλαβαίνει πώ φεύγει μετά. Με χάπια, με νεύρα. Με... Με τέσσερις, ναι, εξαρτάται. Λοιπόν, γι' αυτό το ελληνικό κράτος, γι αυτό το ελληνικό κράτος λέω Θεοδοτικάκος. Και το ερώτημα είναι αν 14 ε, Σεπτεμβρίου θα έχουν όλα τα παιδιά μάσκα. Κοιτάξτε, πρόκειται για ρεκόρ ταχύτητας του ελληνικού κράτους. Μπράβο! Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στο ελληνικό κράτος. Γίνονται τα πάντα που χρειάζεται. Και επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά που στο ελληνικό κράτος υποδεικνύεται... Ότι πρέπει να υπάρχει μάσκα για όλου του μαθητές και το ελληνικό κράτο λύνει αυτό το πρόβλημα μέσα σε 14 ημέρε. Εάν το ξαναβρείτε ποτέ στην ιστορία, ελάτε να μου το δείξετε. Κύριε, Δεν υπάρχει όμως, Πουργέ, καμία δε τέτοια περίπτωση. ιδέες, επιτεύγματα. Θα Μάλιστα. δώσει μάσκε. Είναι όπω στα σχολεία τα DVD τότε που θα ήταν γέρο που λείπαν τα βιβλία. Ναι, mm -hmm. εδώ, είναι και τα παγουρίνια. εδώ είναι και τα παγουρίνια. Θα έρθουν και τα παγουρίνια, αλλά εδώ μιλάει Θεωδωρικάκο για την αρμοδιότητά του και την αρμοδιότητα δεν είναι μόνο δική του και λέει ότι θα υπάρχουν μάσκες στα, μάσκες στα σχολεία Τι, από ό,τι διάβαζα φτιάχνονται στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια μάσκες τη μέρα Καλά το είναι 60 εκατομμύρια ε, πως είναι θέλω να πω έχουμε φτάνουν ah. <laughs> δεν το παρουσιάζει κάτι ως, ως άθλο και ότι πρέπει να τους πούμε και μπράβο που κάνουν τα αυτονόητα όταν σε άλλες χώρες έχουν τρέξει πάρα πολύ το θέμα σχολείο, πανδημία, Τι μαθητές φαντάζομαι το Ζωρο. Πολλαπλών χρήσεων, τι θα είναι Δεν ξέρω, ναι. θα φανεί, θα το δούμε και όλα αυτά και Ένα θέμα είναι μεγάλο, η 14η Σεπτεμβρίου Πώς θα ανοίξουν, τι θα φοράνε Τα παιδάκια, τα παγουρίνια Η εκκλησία σε θέμα να μην κάνει αγιασμό εκείνη τη μέρα Να κάνει την επόμενη Γιατί, γιατί εκείνη τη μέρα είναι του τιμίου σταυρού Και θα έχει άλλες δουλειές ναι, Αν δεν προλαβαίνει τι θα γιατί ανοίγουν 15 τα σχολεία Αφού το πει η εκκλησία θα ε, καθόμαστε να ακούμε τώρα τον καθηγητή. Περιμένουμε τον καθηγητή. Τον καθηγητή του καπιχητικού είναι. <laughs> γιατί δεν το βάζει 15 <laughs> να τελειώνουμε, Μπορεί Αυτή δεν έχει στι τα... 14 να πάει σε εκκλησία. Πουθανώ. Ε. Δεν μπορούν να, να ανοίξουν, τα, να γίνουν στι εκκλησίε οι αγιασμοί. Και γιατί δεν κάνουν τον αγιασμό έτσι και από τι προηγούμενε μέρε προληπτικά, έτσι κι yeah. να περάσει. Γιατί ο αγιασμό όπω ξέρουμε, ποιο το έλεγε, ποιο παπά ο, ο, ο άνθρωπο. Μπορεί. Με τον αγιασμό περνάει. Άρα γιατί δεν ραντίζουν. Ραντίζουνε. Ραντίζουνε τα χωράφια. Και τα παιδιά τι. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε ένα χτύπημα και στην κυβέρνηση των Αρίστον. Το έχει πληροφορηθεί. Έχω μάθει. Έχω μάθει κάτι. Ο Άδονη είναι σε καραντίνα. Επιτέλου. Τι επιτέλου. Έπρεπε 15 χρόνια να είναι. Συναντήθηκε μαζί με τον υφυπουργό του, τον κύριο Παπαθανάση, με έναν επιχειρηματία για να φέρει επένδυση. Και είχε, ήταν θετικό στον ιό, επιχειρηματία. Oh, και έχει μπει από σήμερα σε καραντίνα 14 μέρε. Oh. Και τι θα γίνει με τα κανάλια. Ah, Α, θα... Ε, θα βάλει link ο Sky από το σπίτι. Εδώ τώρα αρχίζουν τα δράματα. Ωραία, oh, να στείλουν στούντιο μέσα στο σπίτι του Άδωνη. Όχι μόνο. Που αυτού... έχει και τι να μην κολλάνε πάνω τα ρικοφόντ. Έτσι κι αλλιώ έβγαινε <laughs> ρικοφόντ μέσα στα στούντιο. Έτσι κι αλλιώ. <laughs> έβγαινε... <laughs> έβγαινε από το σπίτι ο Άδωνη. Με, με το... το... το... το... το... το... τα ο... πάει, που είχε χαλαρώσει. Αλλά τον έχουμε σε καραντίνα, ε, είναι ο πρώτος υπουργός που μπαίνει σε καραντίνα. Ελπίζουμε να είναι αρνητικός, να βγουν τα τεστ αρνητικά, γιατί δεν θα το δεχτούμε αυτό το, το πλήγο. Θα το αντέξουμε. Άσχερα, ξέρεις πόσες εκπομπές πλήττονται Σταματα η μισή τηλευική, θα η τηλεόραση. θα κλείσουν τα μισά κανάλια. Ναι, τίποτα. Ε, σταματάει σάτυρα, σταματάει επιθεώρηση. Από τότε που έβαλε αυτό το που παθανά στο αναβάθμιση για να βιάσει τον άτομο. Είναι άξανε τα κακά. ψυχολογικό. Άρχισαν τα κακά. Και όλο αυτό το έκανε θυσιαζμένε. Σε τέτοιε τους του επενδύτέ, που ο παθανά είναι η για τι επενδέ. Ναι. Του φέρε το χτυκιο να τον πεθάνει. Ναι. Να μείνει μόνο υπουργό. Άμα είναι τέτοιο επενδύσει. Έχει κάποιο παθανάσει έχει. Δεν τι θέλουμε τέτοια επενδύσει ο... με αρρώστου, να έρθουν υγη. Ήγισ επιχειρηματίε. Αυτό. Υιγείς. Ο κύριο Λάτσι. Πού είναι. Μισό να μου βρει και επιχειρηματία και να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές ναι. ε, του διαγωνισμού. Είναι ο κύριος Θεοδόρου Θεόδωρος, yeah, yeah, Κύπριος, τέλος πάντων. <laughs> Σπύρος Τσίλης, Καρακωνσταντοπούλου Ελλήνα, ζωή θα ήταν ωραία αυτό να λέγω. Καρά, καρά. Καρακωνσταντοπούλ ζωή. Τόσο, όχι Κωνσταντοπούλου, καρά. <laughs> ε, Γιώργος Παπαευαγγέλου, Αναστάσιος Κατσαπάρας, αυτοί όλοι... Αυτοί όλοι κερδίσαν από μία διπλή πρόσκληση για την τεχνόπολη στο Γκάζι για την παράσταση Pitches Black TQ Edition the Δε Band, που θα γίνει στις, ε, την άλλη Πέμπτη στις 10 Σεπτεμβρίου ώρα έναρξης, έναρξης αυστηρά ενια γιατί, γιατί 12, 12 παρατέτρα το κλείνει η τεχνόπολη ε, οπότε ελάτε νωρίτερα οι πόρτες ανοίγουν από τις 7.30 ε, όσοι δεν έχετε εισιτήριο, προμηθεθείτε το, το viva.gr, Κλείστε τι θέσει σα. Είναι αριθμημένε, είναι δεμένες, βιδωμένε. Πάτε μασκούλα και καλά. Αντισηπτικά. Να περάσουμε, αντισηπτικά και τα πάντα. Και όλα τα υπόλοιπα. Ε, γυρίζουμε λίγο στον Άδωνη. Πάμε στι διαφημίσεις Αφού πρώτα του ευχηθούμε και θα ακούσουμε και το ηχητικό, έτσι είναι λίγο μπόλικο. Σώπασε, κυρία Αδέσπινα. Και μην πολύ, πολύ νοσεί. Και μην πολλοί δακρύζει. Πάλι με χρόνου, με καιρού και τα λοιπά. Ανά... Περαστικά μας. γιατί λείπει από τη σάτηρα. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, γλυκό και τραγανό σαν καραμέλα Τα γοράγω, το Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου Τα γόρι μου, τα γόρι είναι μουριά είναι τρέλα Μέχρι που μου ζήψαν πολίτες στο δρόμο και αυτόγραφα Υπέροχο φυλάκι πετρό κεράσου και μάγουλο κοφίβε ρηκοκό, ρηκοκό, ρηκοκό, ρηκοκό, σε τι Φερίκο -κο. Φερίκο -κο. Σας έχουμε προστατευμένους τα Τα Λάσμα, Εγώ βλάκα δεν είμαι. Το το του Είμαι λοιπόν ένα απαχθής από τους ξογήνου Άδων Γεωργιάδη σε αντικατάσταση του παλαιού. Μπροστά του δεν αξίζουν ούτε Δεν Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Χιλάκι, Go Go! Rico Rico Rico -co, Rico -co, Rico -co, Rico -co, Rico -co, Rico -co, Rico -co, Rico -co, Rico Rico Rico Rico Go Boing! Anisiko Thermo Emo θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι Εγώ λέω να μαζέψουν τους βουλευτές μία φορά την εβδομάδα Και να τους δέρνουμε στο συνταγή ε, Εμείς κύριε δεν υπολογίζουμε τη ζωή μας, όλοι μα έχουμε αποφασίσει. Θα πεθάνουμε για το μνημόνιο! Χιλάκη, Πέτρο, και μ' Ήλιο, Ά, το με το φύλο, Για όλα τα πασόκ, τραγούδια αφιερωμένο όλα τα πασόκ και σε όσου νιώθουν πασόκ. Από τον Ευαγγελόπουλο, τον Εθνικό Σtar. Το Εθνικό Σtar, ή ο Μισμπουργκιανό, όχι Εθνικό Σtar. Ένα ωραίο τραγούδι του Μάνου Λοζού και σε στίχου και σε μουσική. Έμπλεξε με, με το πασόκ και έχει. Και μετά κατάντησε και στον Ευαγγελοπούλιο. Θα το ακούσουμε και θα σα αφήσουμε με την κανονική εκτέλεση. Πάρτε τον Ευαγγελοπούλιο από κάτω, βάλε το κανονικό. Που τραγουδάει ο Κώστα Μοκοβίτη και η Αλέκα Αλιμπέρτη. Ε, Στι διακοπέ ήμουν μια παρέα νέων ανθρώπων. που νομίζουν ότι η γυναική φωνή σε αυτό το τραγούδι εδώ, στον Καλημέρα, είναι η Μαρία Φαραντούρη. Κι όμω δεν είναι. Δεν είναι, είναι η Αλέκα Αλιμπέρτη, από εκείνη τη δεκαετία του 70, νομίζω είναι. Ναι. Με αυτό σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Θα τον μεθήσου με τον ήλιο σίγουρανε Θα τον τρελάνου με το φίλο σίγουρανε Με τον ταούλη και με το ζουρνά καλημέρα είναι καλημέρα. Με τον ταούλη και με το ζουρνά καλημέρα είναι καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι στα στενά χορεύει πάνω στον ταούλι κι αρχινά το, το κόκκινο για, για, για τη οδιά, το πράσινο για τα παιδιά για τη σμυρσίνη στη βοδιά, για μάναγιά το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά. Για τη σμυρσίνη στη φωτιά, μια Παναγιά. Θα το μεθύσουμε με τον ήλιο, σίγουρα ναι. Θα το τρελάνουμε με το φίλο, σίγουρα ναι. το για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη μισή στην ποδιά μια Παναγιά. Θα τον εφησούμε τον ήλιο σιγουρά το γραπτήσουμε με τον ήλιο σίγουρα να πάνω στι τέγκε μέσα στις καρκεέ, καλημέρα είναι καλή μέρα. Πάνω στι τέγε μέσα στις καρκεέ, καλημέρα, ή καλιμέρα.